Στίχη 9-15. Διοτρεφής και Δημήτριος. 9. Έγραψα στην Εκκλησία περί της φιλοξενίας αυτής. Αλλά ο Διοτρεφής που επιθυμεί να κατέχει τα πρωτεία επί των μελών της Εκκλησίας αυτής, αρνείται να αναγνωρίσει το αποστολικό μου αξίωμα και δεν με δέχεται ως 10. Δια τούτο, εάν δώσει ο Θεός και έλθω θα υπενθυμίσω ει τα έργα που πράττει με λόγου κακού, κατηγορών αβασίμω και ανοίγει το Και μη αρκούμενο ει το να με κατηγορεί, ούτε αυτό δέχεται σ' φιλοξενία του αδελφού που περιοδεύουν προ διάδοση του Ευαγγελίου, αλλά και εμποδίζει εκείνου που θέλουν να του φιλοξενήσουν. Και αν αυτοί επιμείνουν να του φιλοξενήσουν, του πετά έξω από την Εκκλησία. 11 Αγαπητέ, μη μιμήσετε το κακό, αλλά να μιμήσετε το αγαθόν. Εκείνος που πράττει το αγαθόν, κατάγεται και αναγεννήθει από τον Θεόν. Εκείνος που πράττει το κακόν, δεν έχει ήδη τον Θεόν και ούτε από μακριά δεν γνώρισεν Αυτόν. Δώδεκα. Δια των Δημήτριων έχει δοθεί αγαθή μαρτυρία από όλους και από αυτήν την αλήθεια των πραγμάτων. Αλλά και εμεί δίδομεν καλήν μαρτυρίαν δι' Αυτόν. Και ξέβρεται εκ ότι η μαρτυρία μας είναι αληθής. Δεκατρία. Είχα πολλά να σου γράψω, αλλά δεν θέλω με μελάνιν και με κάλαμο να σου γράψω. Δεκατέσσερα. Ελπίζω δε πολύ γρήγορα να σε είδω και τότε θα ομιλήσω μεν κατευθείαν στόμα προς στόμα. 15. Ήθε να είναι η ειρήνη εισέ. Σε χαιρετούν εκαρδίως οι τρέφοντες συμπάθιαν και φιλίαν προς η αδελφοί. Χαιρέτησε ονομαστικό ένα ένα τους φίλους και αδελφούς. Τέλος της τρίτης επιστολής του Ιωάννου, σελίδα 969.